Πάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικανικό νατσάλινο μαχαίρι όπως αυτά που συνηθούν να παίζουν οι αραπάδε που από ένα γέρον έμπορο ταγόρασα σταλιέρι Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη όπου εμοιέζε με μια παλιά ανελεογραφία του Γκόγε ορθόν πλάει σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένε. Να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Με τούτο το μαχαίρι εδώ που θέλει να αγοράσει. Με ιστορίε αλόκοτε ο θρύο το έχει ζώσει. Και όλοι το ξέρουν πω αυτοί που κάποια φορά το είχαν. Καθεί από έναν άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δομπαζίλειο σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τζούλια. Την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο κοντε Αντώνιο μια βραδιά, το δίστηχο αδερφό του, με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένα σαράπιστη μικρή ερωμένη του αποζήλια, και κάποιο ναύτη Ιταλό, ένα γρεκόλο τρόμο. Χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, με αυτό μου φέρνει τρόμο. Σκύψε και δέστο, μια άγκυρα και ένα μου έχει. Είναι αλαφρύ, για πιάσε το, δεν πάει ούτε ένα κουάρτο. εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσει. Πόσο έχει, μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει, πάρωτο. Ένα στυλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο, που ιδιοτροπία με έκανε και το καμαδικό μου. Και αφού κανέναν δεν μισό στον κόσμο να σκοτώσω φάμε μην καμιά φορά το στρέψος στον εαυτό μου.